Uh, yeah, ναι. Εδώ στο κάστρο, αγώνε δεν έχω κλείσει το δρόμο. Η αστυνομία έχει κλειστό δρόμο. Μήπω είναι πίσω από του πολεμήστε για κινητά εκεί στο κάστρο, μήπω συγκεκριμένη. Μήπω κάθουν από τη γεφυρούλα πίσω κρυμμένη με τον πολικητικό κρυό. Η <ΣΣ1> υδροχό, έναν από του δύο. <ΣΣ1> Έλα. Η αστυνομία δεν γλυψα τον δρόμο. Ε. Διαδηλώνει yeah, και η αστυνομία yeah, που, που φτάσαμε πια. Αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ μα ενώνει. Μπάτσε λιγούν διαδηλωτέ. Η αγρότησα πολύ και τον Α, είναι η ώρα γι' αυτό. Έχθα, θα τελειώσουμε μεγάλη λίγο θα επιστρέψουμε. Παρακαλώ. Εσύ πήγε να του θα... ψάξει για κάποιο λόγο, ήθελε να συμπορευτείς με τον αγώνα του, Όχι φαντάζομαι. Λε, Απλά για να πει παπαριάσου, Άσεμο να μαζί του. Άκου να δει, Περνάω τώρα από αστυνομικό, ο οποίο ακούει σε ραδιοφωνάκι την εκπομπή σου, Inception, Τρομερό. Πράσινος ή μπλε, Τι ήταν. Πράσινο. <laughs> Ο Αλέξης άλλη έδειξε και άλλη μα έβαλε, φίλε. Τι σου έδειξε. Ε, ξέρω εγώ, μπατήσαμε. Μπαρά να κρήτης και τελικά μπήκε η Τζικίτα, η καλή. Ε, η και Παθέστα. Καταλήγουμε εκεί ότι είσαι στο η Θελέστα. <laughs> Σωστός. Με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, όποιους διαμαρτύρωταν, ήτανε Σιριζαίος. Συμάτητα. Τώρα είναι ακροδεξιό, είναι κάτι άλλο. Τι. Μπράβο, με αυτά και με εκείνα λοιπόν καταφέρανε να φτάσουν <σίλει> τη σπίτζουν από το 3% στο 36%. Τώρα λοιπόν, όποιο διαμαρτύρεται είναι φασίστα, ακροδεξιό. Ε, δεν πρέπει να ανέβουν και αυτοί λίγο, βοηθάνε το σύστημα. Α, εγώ, ας... Πάλι, αγαπητοί προφέραν ένα ρεπορτάζ εκεί κάποιου ναι. για το ταγκό που χορεύει ο Τσίπρα με τον Μιχαρολιάκο που δείχνει και τη, στην έρτη την ομιλία του όλα αυτά. Ακριβώ. Όπω Όμως... είδαμε και στην προηγούμενη διακυβέρνηση. Βεβαίω δεν το ίδιο γιατί η προηγούμενη ήταν σαμαρική ακροδεξία, αυτή είναι η αριστερή. Η Ήταν με του προηγούμενου, μια χαρά βόλεψαν οι χρυσαυγίτε στο σύστημα. Ακριβώ. Ήταν η καλή χρυσή αυγή. Εγώ θέλω να πω όμω, Ρε Αποστόλη, επειδή βλέπω ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει επικίνδυνα, ο κοινωνικό αυτοματισμό έχει λειτουργήσει πολύ καλά, από ό,τι βλέπω. Και έχει μπει μια κοινωνική ομάδα απέναντι από την άλλη. Δεν μα φταίει λοιπόν, παιδιά. Ούτε ο γείτονα, εχθρό μα δεν είναι κανένα. Εχθροί μα είναι αυτοί όλοι. Προσέξτε, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Εχθέ στη στάση ήταν ένα γέρο το τι είπε το στόμα του και στο τέλο, αφού είπε, είπε. Είπε έβγαλε όλο τον κόσμο σκάρτος Στο τέλος φοβάται λέει να μην γίνει και εμφύλιος Βλέπω στο ίντερνετ κάτι σιριζέοι πασόκοι Τέλος πάντων Που προτρέπουνε τον κόσμο να μην παίρνουν αγροτικά προϊόντα από τις λαϊκές Προσέξτε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που γίνεται Ναι Λέλα Παποσόλη Έλα ρε παιδί μου Ακούς Ναι Εσύ όχι μάλλον Έλα ρε Αποστόλη Έλα ρε παιδί μου Δηλαδή τώρα, όχι, φαντάσου δηλαδή τώρα Τη Χριστοδολοπούλου με γατιέρε <laughs> Δηλαδή όχι, φαντάσου Φαντάζου είναι η Παπαδρέου του Πασό Ω. Εσύ τι θα έχεις κάνει πραγματικά δηλαδή πες μου Λάστιχο, τι θα κάνει Ε, όχι, εντάξει Όχι, δηλαδή, δεν ξέρεις τη αφού το λες Γεια σου, όργανο του σατανά. Είμαι του Διάολ, ναι. Συγγνώμη, πας... είπα εγώ ποτέ ότι δεν είμαι του σατανά ή του διαόλου το είπα. Δεν κοροϊδεύω την κοινωνία. Σωστά. Ενώ η κυρία Λουκά μας κοροϊδεύει ότι είναι χριστιανή τόσο καιρό. Που δεν το λες χριστιανικό ήθος ε, αυτό. Έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Όχι, Ελλάδα. Γιατί αν το σκεφτεί, η Ελλάδα την έχει. Δηλαδή, κάθε τόσο που έχει ανάπτυξη, εδώ και τρία χρόνια έρχεται κάθε χρόνο. Έχουμε Άρα, πέρα. η Ελλάδα λογικά. Εμεί δεν έχουμε απλή ανάπτυξη. Έχουμε ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Ναι, αυτό. Η χώρα τη με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι η Ισλανδία. Ισλανδία να βγάλω επιχείρηση στην Ισλανδία,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 Αποστόλια ακόμα γελάω. Βρέθηκε ένας λεβέντης που σε τάποσε. Εμένα. Φανταστικός. Με άριστα του 20 του βάζω 30. Ο τύπος με το μηχανάκι. Αχ, σε ευθυπίασε. Με ρούποσε. Σε ρούποσε, Όχι το αυγό σου να ρούποσες. Καλέ. Με έκανε τα λατιού. Να δηλαδή πάρει... δεν τολμώ να ξαναβγώσει την κοινωνία μετά από δάχτω. Εσύ να πάρει άδεια να πας πάρει... Κουραστής. Παιδί μου, δεν τολμάω. Σου λέω με τέτοια κασκαρίκα. Δηλαδή, εγώ θα είχα σκύψει το κεφάλι Μα σκυμμένο το έχω, παιδί μου, τέτοια κασκαρίκα. Κασκαρίκα έπαθε εδώ, γιατί δεν το ομολογεί. Γιατί δεν Το ομολογώ, παιδί μου, δεν σου λέω, μου κάνε μεγάλη κασκαρίκα. Ντροπή, Τι... ντροπή, ντροπή. Ούτε ο κλειδίστρουτ σε western σου την έφερε με έξι μπιστόνια. Πρέπει να το ομολογήσει. Να κάνω μια ρωτσίγουρα Εγώ το ομολόγησα Με έκανε σκουπίδι Εσύ <laughs> γιατί το ευχαριστιά τόσο Δείχνει μια εμπάθεια δεν δείχνει αυτό όχι, όχι, όχι, όχι. Ο τρόπος και η χαρά που παίρνεις Δεν δείχνει μια εμπάθεια Ά, στα, Αυτά αυτά τα είπε και εκείνο, σου Είπε φάτι Εκολόπεδο. Ναι, ρε παιδί μου, την έφαγα εγώ, με έκανε με ρούποση. Αλλά μια ερώτηση, φύγαμε από αυτό το κλείσαμε. Ωραία. Εσένα δεν δείχνει μια εμπάθεια αυτό όχι το στυλάκι, όλο. Καμία εμπάθεια, Άθε τη χρήση τη ελληνική, τη σκληρή γλώσσα. Τα ξέρουμε, τη χειρίζεσαι ωραία. Α, ναι, τι θε, να πούμε αυτά τα που δεν ξέρετε εσεί. Δείχνει μια καφρίλα, μια... ένα όχι, ούγκανο. Πώ να το πω για να ναι, καταλάβετε. Όχι, καμία εμπάθεια. Θέλω να δω αν αντέχει το χιούμορ σου την κριτική. Γιατί έχει να πάρει τόσο καιρό να βγει από το καβούκι σου και παίρνει ξαφνικά γι' αυτό δείχνει Γιατί... μια εμπάθεια. Συγγνώμη. Γιατί Δώστε μου κίνητρο να σα παίρνω συνέχεια. Σιγά-σιγά, δεν σε πληρώνουν αυτοί οι α... μαλλιε ψηφίσει τόσα χρόνια. Σε πληρώσουμε εμεί. Απλά στα Από εμά τα πάρει βεβαίω. Έλα, πέρα να πάρει. Στόχο τελιγμένο. <laughs> Η α... συσκευασία μοιάζει με αυγό απ' έξω από μέσα, ξέρει. Κοίταξε τη ιδιωτική πρωτοβουλία. Είσαι κι εγώ τη ιδιωτική πρωτοβουλία. Το ξέρω. Μονοφαγούδικα είμαστε, μόνο, μόνο είμαστε εμεί. Δεν μα αρέσει να τα μοιραζόμαστε με άλλου. Mm. Άλλο τι λέμε τώρα όταν θέλουμε να αριστερήσουμε. Happy birthday to you. Κλείνει ένας χρόνος. Happy birthday to you. Για Παρασκευή ξεκινάς με Φιθόδη, το Happy Birthday. Ένας χρόνος αριστερά. Happy birthday, happy birthday. ένας χρόνος μάχης. Εμεί, φίλε και φίλοι, σε αυτόν τον δρόμο τη μάχη, θα συνεχίσουμε. Για οριζόντια μείωση κατά τουλάχιστον 30% των συντάξεων και για πλήρη εξαφάνιση των επικορικών. Τα πιο ωραία παραμύθια από όσα μου έχει διηγηθεί, Άχρηνα εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί. Ναι, γεια σου Ποστολή. Γεια σου και εσένα. Τι κανείς, καλά είσαι. Δεν μπορώ να σου πω, αλλά όκαι, okay, ναι. Ας πούμε καλά. Ας πούμε καλά είναι ό,τι μπορώ να αποκαλύψω. Να σου πω, θέλω δύο αυτοί δώσεις, να, μου, να μου βάλεις την παρασκευή, γίνεται. Δύο κιόλας, μάλιστα. Και το ένα είναι το κουμουνοστόπ. Να, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ μία ερώτηση. Ναι, ναι. Ε, στο πρόγραμμα Κυρία μακρύ, ε, διαφήμισαν ένα φάρμακο για τη φαγούρα από τα κουνούπια και από αυτά. Ναι, ό, δεν είναι από τα κουνούπια, δεν ακούσατε καλά. Είναι. είναι από τη φαγούρα από τα κουμούνια. Που είχαμε μια φαγούρα που δεν πήγανε καλά. Είναι. Από τα κουμούνια. κουμούνια. Ναι. Βγαίνει και σε ταμπλέτε, Είναι φάρμακο είναι σε ταμπλέτε και σε φυδάκι. Είναι καλό. Για... Σε φιδάκι, φιλάκι δεν ξέρω να το πιάσατε. Φυδάκι αυγό φυγού. Το αυγό του φιδιού, λέω, το ανάβει. Το αυγό του φιδιού. Σα πειράζει, ναι, ναι. κάνει και για κάμπινγκ. Γενικώ, είναι από τη φαγούρα από τα κουμούνια. Τη τα κουμούνια. Δεν είναι για όλο τον κόσμο. Δεν είναι για όλο τον κόσμο. Πού το λένε. Ε, πώ το λένε. Κουμουνοστοπ. Όχι, καλά, δεν είπε έτσι. Δεν είπε κουμουνοστοπ. Όχι, μια άλλη λέξη. Είστε σίγουροι. Ναι, ναι, πολύ σίγουροι. Μήπω είπε, δεν πιστεύω να ακούσατε κανένα ράιτ. Ράιχ ήταν. Ράιχ. Right. Κατά των κουμουνιών mm, Τρίτο Μάλιστα Ναι Θα δεν το καταλαβαίνω σίγνα Πώς δεν το καταλαβαίνετε Σας λέω είναι για αυτή τη δουλειά Κάνει και για κάμπινγκ Στις διακοπές θα χρειαστεί αυτό Ναι mm. Έχουν δηλητήριο πολλά από αυτά mm. Είναι για τα έντομα είναι για τα... Το βάζεις στην πρίζα Ναι το λες και έντομα ναι. Είναι... Το βάζεις στην πρίζα Ναι mm. Και εκτοξεύεις φαλιάρες σε κουμούνια mm. Ναι Και δεν είναι για του αλλεργικού άσχημο. Είναι και για του αλλεργικού άσχημο. Είναι καλό, Πολύ, Πολύ. Ευχαριστώ πάρα Αλλά πολύ. Αλλά προσέξτε, μη σα τσιμπήσει. Κουμούνι, μην σα τσιμπήσει. Α, μόνο κουμούνι. Ναι. Τίποτα άλλο. Όχι, όχι. Ούτε είναι, κου... αντικουμουνικό. Ούτε. είναι αντικουμουνικό. Είναι αντικουμουνικό. Πώ λέμε, αντικουνουπικό, αντικουμουνικό. Α, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Για τα παιδιά που χάθηκαν στο στίχιωμένο δάσο. Λίμινες, Φίλε, θέλω να μου βάλει στην πενάκι αυτά που έλεγκε στο παπούλ και εξυπνούσε τα πρόβατα και να βάλει και αυτό το μου δτον Αθανασίου που έλεγε ότι είχε δίκιο ο Σημίτης με τον Γιανίτçı uh, και να βάλεις στο τέλος τον τέρι το χρυσό που λέει το τάκα, τάκα, τάκα και το μπάνγαλο που λέει στο διάλογο. Αναλαμβάνετε κύριε Πρόεδρε τη Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενδεδετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά η και η Τα εθνικά σύνορα και η μέρος εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν. Ζήτη Ελλάδα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 Το δεύτερο είναι αυτή που είχε πάρει για την Αγκριβοπούλου, για τη ειδήσει που είχε αλλάξει η ώρα και ούτε είχες κουκου, η ώρα άλλαξε. Α, είσαι παλιά, είσαι, που δεν θυμάσαι. Ναι. Γεια σας. Τη ειδήσει ή τι κάνετε την Αγκριβοπούλου, γιατί δεν τη δε λέει ειδήσει. Τι ώρα την ακούγατε κανονικά. Τι δύο η ώρα. Α, και τώρα είναι δυόμιση, έχετε δίκιο. Ναι. Κου, κου.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 Ε? Και όχι, και καμία σχέση. Μα πώ. Καμία σχέση. Μα πώ. <laughs> Τέτοιο μυαλό να πάει χαμένο. Ναι. Κρίμα είναι. Πάντω έχετε δικαίωμα ψήφου. Α καταλήξουμε εκεί. Για τα παιδιά που χάθηκαν. Στου δρακού το πηγάδι. Στου τρίκλα τη σπηλιά. Λοιπόν, θέλω να βάλει αυτό το προ μας προυργά με όλα αυτά που έχει και κατακερούσε και στο ενδιάμεσο να ακούει αν μπορεί στη φωνή από αυτό τον κύριο από την Πλάκα μετανέλα τη Μαγούλα που σου έλεγε άχρη που είναι θα... αυτό και θα σε γάλει. Το 2015, ναι, δεν θα πληρώσουν εύκολα. Η άμεση αποκατάσταση επαναφορά του κατώτατου μισθού. Στα 751 ευρώ. Ε, θα, τα σε πιάσω, Ακούς? θα σε και τα Δεν πρέπει να πάμε σε υπόλοιπε περικοπές. εντάξει κνέρ. Ταξερά Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.0 ευρώ. Είble, μαρ... Είχα, λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου η σύνταξη. Είμαι ο Αλέξη Τσίπρα και είμαι από την Ελλάδα. Λα γάτσο! Μπράβο. Μπράβο! Σε συμμορίε με ζητιάνου σε αχυρώνε και σε αυλέ και σε καράδια του πελάγου με λαφρεμπόρου πειρατέ. Και σε καράδια του πελάγου με λαφρεμπόρου πειρατέ. Μπορείς να βάλεις την Παρασκευή το τραγούδι της Γερμανίας στο γιο του Τσελιαν. Γιατί? Τι γιατί, <στονίτρια> ήταν ωραίο. Έκανες την μπαντιέρα Ρώσα, μπανιέρα Ρώσα. Και ξέπινες μέσα όλες τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Είσαι αυτό που λέμε, αριστερός καριέρας. Το να μιλήκω, ε. Ας πούμε κάτι χαρούμενο, γιορτή έχουμε. Να τραγουδήσουμε κάτι γιορτινό. Ούτε <Καιοί> <Καιοί>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 Να ζητήσω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Θέλω από το περιβόλι του τρελού τα παιδιά που χάθηκαν. Να τα αφιερώσουμε, τα παιδάκια που βγάζει η είναι θάλασσα του Αιγαίου. Στο μικρότοφίβο που το ξέσχισαν οι γονεί του, το ξεσκίζουν τώρα και τα κανάλια, και στο γιο ακόμα που του αρέσει. Και φοβισμένα ορφανά, και ορφανά, στι Μυρνίκε στη Βενετιά, τα πιάσαν οι φρουρέ. Του φωνάρι, λίγο νερό του καφέτσί. Τα δυοχνιό πρώτο με να φτιάρει, και ο άλλο λύνει το σκυλί. Τα δυοχνιό πρώτο με ένα φτιάρει, και ο άλλο λύνει το σκυλί. Bye-bye.